Άγγελ, ε, καλώς ήρθες πάλι στην παρέα μας Ε, καλώς σας Στο προηγούμενο podcast έλυπες Ε, υποχρεώσεις να κάνουμε Εμάς όμως υποχρεώσεις δεν μας νίκησαν Καλά, αυτή είναι άλλη ιστορία, Θα το δω στοιδί ε, Να πούμε ότι ηχογραφούμε το 27 ο newscast από το σπίτι του Άγγελου Εγώ είμαι ο Χρήστος και είμαι εδώ πέρα με τον Άγγελο και τον Αποστόλη όλη η yeah. ομάδα δηλαδή Πείτε ένα γεια στον κόσμο Γεια yeah. yeah. Στο κόσμο. <laughs> Τέλος πάντων. Και συγκεντρώσαμε πάλι αρκετά θεματάκια να πούμε. Δηλύσαμε την επικαιρότητα. Δηλύσαμε, ναι. Εδώ, όλο τον καιρό. <laughs> και βγάλουμε το απόσταμα και λίγο. <laughs> το οποίο το αφήνουμε σε τρίνο, βαρέλον, να Και επομένως. Να πούμε ότι συνεχίζουμε τη, ουσιαστικά τη νέα οργάνωση που είχαμε από το 26ο podcast και σε αυτό το podcast. Είναι η νέα εποχή. Αυτό λες ήρθε, αλλά δεν έρχομαι προκλογικό. τώρα. Τέλος πάμε. Εγώ είμαι άχρωμος. Την μεγάλεις με να το λέξεις. Γιατί? Γιατί περισσότερο λένε... Είσαι πράσινος, μπλε, Είσαι χρωματισμένος και περισσότερο λένε είμαι χρωμάτιστος. Αλλά το αυτό είναι να είμαι άχρωμος. Μάλιστα. Δηλαδή ασπρωμάμος. Φυσίστηκα. Black and white. Τέλος πάντων, ε... τι θα συζητήσουμε, άγγελες που τα ξέρεις τα Δεν τα ξέρω, εγώ, πως τα ξέρεις είτε, εγώ που τα ξέρω Σήμερα θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα μπορώ να πω ε... Θα μιλήσουμε λίγο για το... για, τα... για τις προτάσεις ονομάτων όσον αφορά το... την ονομασία του Σκοπείου Ναι, καλά Απ' έξω, απ' έξω, έτσι, που μην γίνει πάλι... Καλά τα λαφέρει τρελό πάλι, ε, θα πούμε κάποια νέα στην Ελλάδα στον κόσμο που μπορεί να ενδιαφέρουν σύντομα ε, Θα προτείνουμε στους τρόπους ψυχαγωγίας όπως κάθε φορά ε, Και θα κλείσουμε μάλλον με ένα ενδιαφέρον άρθρο επιστημονικό θα έλεγα Από Α, αυτά που, από αυτά αλλά που και βάζει και Είμαι αυτό που πας χρεώνεις. Καθαρά <Καθαρέψεις> επιστημονικό αλλά έχει ναι, Και εκεί, μόνο χρεωτικός. Ναι, έχει μόνο χρυσμάς, βάζεις, <laughs> Είναι κατοχυρωμένο πλέον σε αυτό, τον Γιατί δεν σας αρέσεις. Όχι, μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι πας... Εντάξει, εγώ δεν έχω βάλει παράνομο ποτέ. Εντάξει. Ναι. Οπότες κατοχυρώνεις εσύς ένα κατηγορία, α πούμε. Ωραία. Ε, με τι αρχίζουμε. Ε, το, ε, με τα πέντε ονόματα. Ας αρχίσουμε ναι, να συζητάμε για το... Ας πούμε τώρα τα, τα, τα πέντε ονόματα. Τα πέντε ονόματα οποία προτείνουν ο Nimitz ο Νίμιτς να πούμε είναι ο δύο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, ο οποίος έχει να αναλάβει υποτίθεται την λύση του ζητήματος που έχει προκύψει μεταξύ Ελλάδα και Σκοπίων. Κάμια ερώτηση, αυτός τι εθνικότητας είναι. Πάντα έχει την απορία. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω Αμερικάνους. Ε, καλά εντάξει. Το Νίμιτς δεν είναι υποδηλώνεται, έχει κάποια ρίζα από κάπου, αυτό είναι Ντάξει, αυτό βαλκανικό. Εντάξει, αυτό το... είναι βαλκανικό. Είσαι δηλαδή καθαρός Αμερικάνους. Δεν είμαι σίγουρος. Αν είχε και εγώ την απορία και νομίζω είχα ψάξει και ήταν πάντο γκουλ και ψάξα δεν γίνει, γιατί. Ε, πες. Ε, τα οδύματα και θα κάνω πολλά έτσι. Τα πέντε νόματα που έχουν προτείνει ο Νίμιτ είναι. Θα πούμε και στα αγγλικά, επειδή δότουν, δεν είναι να μεταφράσουμε. Constitutional Republic of Macedonia, Democratic Republic of Macedonia, Independent Republic of Macedonia, New Republic of Macedonia και Republic of Upper Macedonia. Και στα ελληνικά, Λαϊκή Δημοκρατία τη Μακεδονία, Ανεξάρτητη Δημοκρατία τη Μακεδονία. Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας, Δημοκρατία της Άνου Μακεδονίας και με το κουσιτουσινάρ Τι Συνταγματική Δημοκρατία της Μακεδονίας Πώς τον έτσι? Βρήκε εδώ αλλά δεν φαίνεται Μάρκο μου Μάρκο, ναι με Μάρκο Νιμιτς, Diaries. Τέλος πάντων. Πάντως υπήρχε και υπάρχει ακόμα ένας χαμός που διεύσανε αυτά τα ονόματα στον τύπο. Να πούμε ότι το βήμα τα έβγαλε. Αυτή η δεκαλιά παρέδειση. Επέζεψε τον εις στο Google, Colocotronic Νιμι Τι αυτό ε. δεν ξέρω, Αυτά τα έφτραπελα, αυτά τα βσάγανε Colocotronic. Κολοκοτρόνιτς, γιατί αυτό είναι Χάρε Κολοκοτρόνικ Κολοκοτρόνικ, Νίμιτς Ερμίξ Ξέχεις τα ελληνικά είσαι το Νίμιτς Αλέξεν, να πω μερικά στοιχεία της πρότασης του Νίμιτς Πες, πες, Όπως αναφέρετε στην πρόταση Το επίσημο διεθνές όνομα Θα αντικαταστήσει το Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Το γουγου δηλαδή στο ΝΟΙΕ και θα χρησιμοποιείτε σε πολυμερείς συνθήκες και σε συμβάσεις και συμφωνίες. Προτείνεται επίσης να χρησιμοποιείτε σε διεθνείς περιπτώσεις για επίσημη διεθνή χρήση. Τώρα, τι άλλο, ε, η λέξη Μακεδονία μόνη της ε, δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως επίσημο όνομα. Που σημαίνει ότι αυτό που υπάρχει τώρα δηλαδή, μερικές χώρες έχουν αναγνωρίσει τα, τα σκόπια σαν ονοκοινωνία, θα πάψει να ισχύει. Τώρα το, το πόσο καλό... καλό είναι αυτό με ένα, αλλά το, τα πέντε ονόματα πάλι έχουν μέσα το... Πάντως και οι δύο πλευές δεν είναι με στην πρόταση, και διάβαζα χθες... Σιγά μην ήταν ευχαριστημένοι, τα σκόπια, ας πούμε, Δεν μπορούν κι να είναι ευχαριστημένοι. Ότι... Εμείς δεν μπορούμε, Α, να... Τα μόνα αυτές. δύο που μπορούν να συζη Για να πει ότι δεν μπορεί να έχει, το... ε, παρόλο που θα είναι σύνθετο το όνομα, δηλαδή θα είναι Μακεδονία, δεν μπορεί να έχει μέσα χρονικούς ή τοπικούς προσδιορισμούς. Δηλαδή το Republic of Macedonia αποκλείεται και το New Republic of Ε, ωστόσο... Καλιά κι άλλο δεν ειχαν τα τρία, δεν το συζητάνε κανένα. Ε, νομίζω το Γιατί αυτό δηλώνει... Ε, είναι πολύ βαρύ από το τέτοιο, ότι... Που... Αλλά... Εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ποτέ και οι δύο πλευρές δεν θα πλησιάζουν στον ευχαριστημένος. Για, για δικούς λόγους κάθε μια. Να κάνω να, μια ερώτηση. Θέλω να δω μια συμβαστική... για να εκνοποιεί κατά κάποιο τρόπο και τους δύο. Ναι, αυτός. Απλά αυτό χρειάζεται... Επι... Ωραία. Αυτή η συμβαστική της που λες θα περιέχει μέσα από τον Ωρο Μακεδονία. Άμα δεν το περιέχει δεν η συμβαστική είναι υπέρ της ε, εγώ. εγώ είχα πάντω μια πολύ ωραία ιδέα. Ας πούμε το τι θέλουν εμεί οι ή όχι. Δεν την έκανα την ερώτηση. Ας γίνει αυτό. Πόσες Μακεδονίες θα υπάρχουν διεθνώς Μία ε, ναι Ποια θα είναι Ουσιαστικά σαν χώρα σαν τέλος πάντων ποια θα μείνει ε, Ναι, φυσικά Αν δοθεί όνομα σε κράτος που να περιέχει μέσα έχει όνομα Μακεδονία αυτό θα είναι σε... διεθνώς σαν κράτος Μακεδονία Ε, ε αυτό Θα είναι ολόκληρο το... Ε, ναι, αλλά Ουσιαστικά <κυρίζει> ε, ε... είναι μία ήττα για την Ελλάδα αυτό πιστεύω Αλλά έτσι πώς θα έχουμε φτάσει πράγματα, θα έχουμε κάνει. Ε, ε, την έχουμε ήδη αποδεχθεί τη μύτα Κοίταξα να σαν... ε, αλλάξουμε ρότα 180 ε, μοίρες και πάμε ανάπτωρα Εντάξει, εγώ άκουσα, άκουρα διάφορα <μήρα> ε, Άκουρα τις προάλλες ότι ε, Σχετικά πούμε, με την ε, ονομασία αυτή την καινούρια ε, Μους σοβαίνω τώρα. Να σκεφτώ γιατί άκουσα. πιστεύω να βγει από το ζουλάδι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ε, λέγανε για το, ακριβώς γι' αυτό που λέμε, δηλαδή, ότι γι' αυτό που λέμε εσύ, ότι αν δοθεί ένα όνομα που να περιέχει τον όνομα και στο κράτος, θα είναι το μοναδικό κράτος που θα έχει το όνομα αυτό. Ε, α, θυμήθηκα. Και, και λέγαν ότι αν τελικώς το, το όνομα αυτό ε, δεν ικανοποιεί εμά, την πλειά της Ελλάδος ε, Ακούγεται πολύ έντονα η λογική του να χρησιμοποιήσουμε την άσκηση βέτο ε, Ωραία. Αυτό εντάξει, κόδανε και, και κατά το... τη γνώμη μου είναι το τελευταίο που μπορούν να κάνουν Έτσι. Δε, δεν έχει και κάτι άλλο μετά που μπορείς να κάνεις Εντάξει Και δεν ξέρω Άξι. αν θα δώσει λύση Αλλά μπορεί, μπορεί, μπορεί να το κάνουν, είναι, είναι μια κίνηση Τώρα Όσο για την συμβαστική λύση που λες εσύ, Άγγελε, εντάξει, εγώ συμβαίνω με το Χρήστο, εφόσον ε, υπάρχει μέσα ο Ωρος Μακεδονία, το, το όνομα αυτό για το μέσο Έλληνα ποτέ δεν θα είναι ικανοποιητικό. Απ' την άλλη και τα, τα Σκόπια δεν θέλουν κάποιο όνομα που να μην το περιέχει αυτό. Εγώ τη μόνη η συμβαστική λύση που είχα βρει χαρτολογό μας είναι ότι ονομάσουν ε, δημοκρατία της διήθυνος Μακεδονίας. Έτσι είναι όλοι ικανοποιημένοι, επειδή μέχει και τη Μα <Συσκανωπημένοι>. Saugality. Στα αγγλικά, democracy of so-called people. Τι τελείως ξέρω. πάλι τωλή το κοινότητας, δεν την πειράζει με το παιχνίδι. Τι έσυλλε με νόμοι, τι έσυλλε Μετά από κάποια χρόνια, θα γράφει ιστορία στα σχολεία, όχι στην Ελλάδα, στα Σκόπια, θα σπούμε. Σε άλλες χώρες. Θα λέει, α πούμε, το Μεγάλο Έξα, θα α πούμε, Παλιά Μακεδονία, αυτή τη Μακεδονία, ποια Μακεδονία. Μα ήδη τα... Το... Ναι, τώρα, τώρα το θα χρησιμοποιήσεις... όμως τότε δεν θα λέει... ...ι η... δίνω Μακεδόνας πως να εξηγεί το τι είναι η Μακεδονία πιο πριν. Δεν πει ε, τα λέξεις, απλά... τώρα στο, στο παιδί του, ένα... του, του δημοτικού, τι θα πεις α πούμε... Ε, ε, ...κεί να ξέρεις ε, ότι παλιά το η Μακεδονία... ...και δεν του λέεις απλά λέξεις, του δίνει το χάρτης, του δίνεις κι εγώ οτιδήποτε. Είναι και το άλλο ύστερα, χρήσατε που το παραβλέπουμε... Πάει ναι. κύριος να το πάει μινεύσει το παιδί και να τελικά μετά από λίγο να νομίζει το άλλο. Mm -hmm. Αλλά. όχι το... όχι όχι όσον αφορά τα θέματα ιστορίας πιστεύω ότι είμαστε ως προς το τοπικό θέμα, είμαστε καλυμμένοι με την εξής έννοια. Όταν ε, κανείς κάνει ιστορία και θέλει να βρει στρατηγούς και το ένα και το άλλο ή τόσο πάντων μεγάλες προσωπικότητες, βλέπεις σε ποια περιοχή έδρασαν και όταν μιλήσεις για την Ελλάδα, τα διαμερίσματα, ένα από τα διαμερίσματα είναι Μακεδονία και, και αναφέρεται ως Μακεδονία στα βιβλία ε, ή, Θα σου πει, θα σου ας πει ας πούμε, αυτή ότι αυτή είναι... χώρο της Μακεδονίας της Ελληνικής, που είναι, ας πούμε, διαμερίσμα της Ελλάδος πώς Πόσες, για παράδειγμα, εμάς μας ξεχώριζαν διάφορα πράγματα που μπορεί να χανέ Για παράδειγμα, έχει στην Αμερική, έχει πόσες, 9 Αθήνες δεν βλέπετε ποτέ μια τέτοια Αθήνα με τη δικιά μας, όλοι ξέρουν ότι ο πολιτισμός ο μεγάλος, αντίζει στην ελληνική Αθήνα. Ένα παράδειγμα. Εκείνοι <σφέρα> ε, οι Αθήνες είναι, ας πούμε, οι, οι πόλεις μικρές και... Είναι... Και μας μικρή πόλη, τι νομίζεις, σε σχέση με την Αθήνα, πόσο μεγάλη πόλη θεωρείται σε σχέση με τη δικιά τους. Εντάξει άμα είναι να μιλήσουμε Με την Αθήνα μια... της Αμερικής. Εντάξει είναι μικρές. Μπράβο και οι μισές στη Θεσσαλονίκη ξέρω εγώ. Δεν το ξέρεις αυτό. Εγώ ξέρω είναι, ότι είναι και πιο μεγάλος. Ξέρω πως το πούμε ότι γίνεται εκεί πέρα Αλλά, και... Αλλά το αντιχωρισμό γίνεται άλλο. Γίνεται στο ότι υπήρχε εκεί. Ο πολιτισμός της Αθήνας Άρα. της Αμερικής είναι άλλος και της Αμερικής είναι... καταγράφεις η Αμερικής δημιουργήθηκε 100.000 χρόνια αργότερα. Δεν είναι έτσι. δεν νομίζω ότι θα τεθεί τέτοιο θέμα. Ωστόσο η ίδια σκοπή σε τρίτες χώρες, ευρωπαϊκές ή... Εντάξει το ίδιο μεταξύ... μέσα... Σκοπή, αλλά, σκοπή, αλλά τα σκόπια θα το χρησιμοποιήσουν εκατοντάδε άτομα γιατί ήδη τα βιβλία είναι διαμορφωμένα. Αν μιλήσουμε για ορθολογικές καταστάσεις δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα. Απ' τη στιγμή όμως που υπάρχει υπάρχουν ε, ε, ε, συμφέροντα της Αμερικής κυρίως που θέλουν να μπλεχτεί παντού. Ναι, αυτό σίγουρα. Ε, εντάξει πέρα ουσιαστικά κατευθύνονται όλα από εκεί πέρα. Ιστορικά βιβλία και τα σχολεία και τα πάντα. Ας πούμε, θα σου πω κάτι. δύο ο φίλος μου στη Γαλλία πέρσι και του λέγανε οι Γάλλοι, εντάξει άλληγε μένες, και του λέγανε χαρτολογώντας, ή και ανάμεσα, δηλαδή σοβαρολογώντας και χαρτολογώντας ανάμεσα, λέει, εσύ μιλάτε αρχαία ακόμα εκεί πέρα. Έτσι και του λέγανε, ας πούμε. Εντάξει, και... ναι. Στην Αμερική νομίζω ότι ακόμα φοράμε χιλιάδες, α πούμε. Εντάξει, έχει... αυτή είναι άλλη... σου λέω ορθολογικά δεν μπορείς τα πράγματα γιατί είναι χίλια μίλια ε, μακριά. Ε, οπότε ε, δεν μπορείς να τα... Εντάξει, αυτό που λες τώρα έχει να κάνει και πολύ με την ομογένεια. Η ομογένεια έχει μείνει σχετικά πίσω. Επειδή ακριβώς δεν ξέρει τι γίνεται εδώ, προσπάθησε να κρατήσει ό,τι στοιχεία ήξερε από την Ελλάδα, προκειμένου να μεταφερθούν λίγο πανεμοδίτικα σκηά. Οπότε αν κάποιος έχει ομογενείς γύρω του, βλέπει τέτοιες ε, λογικές. Ε, ε, εντάξει, τα αρχαία ήταν κραυγαλαίο που είπανε, αλλά... και μάλλον το είπα Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι το πίστευα αυτό το πράγμα που είπα Αλλά ευχαριστώ, να δείξαμε πάντως, Γιγάλη, <laughs> καλά Ευχαριστώ, <Το laughs> ευχαριστώ Οπότε, γενικά, δεν δηλαδή πιστεύω ότι, έτσι πως είναι τα πράγματα με τις τώρα κινήσεις που γίνονται ε, Πάρα είναι... Ε, ρευστά τα πράγματα Όπως ήταν, δηλαδή, και εδώ στα, όλα τα χρόνια, στα 15 χρόνια, Και είναι. θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, για να δοθεί λύση, yeah. θέλω να μία, μία λύση, έτσι Mm -hmm. ε, να... Ε, γίνει κάποια... Ε, extreme αντίδραση, είτε από την αμεριά είτε από την άλλη, εγώ αυτό πιστεύω, αλλιώς δεν πρόκειται να με φιλήσει. τώρα yeah. για τη δικιά μας μεριά... Πότε έχουμε την είσοδο του NATO στο σκοπείο μου. Το κοντάι, yeah. το έχουμε βγάλει στο... Ψω... Λογικά θα ασκήσουμε <laughs> <laughs> βέτο, <laughs> λογικά. Αν θέλει να σκίσουμε βέτο... θα είμαστε ξεφτύλες, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> δεν έχει νόημα. Θέλω να σε βοηθάω και λίγο. Θέλω να σε βοηθάω και λίγο. Σίγουρα αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να σε βοηθάω και λίγο. Να έχεις <σχεστρέφ> το θάρρος και να μην το πω αλλιώς. Να το κάνεις <σχεστρέφ> αυτό. Η Ελλάδα έχει τέτοιο θάρρος. Αυτό περιμένω να δω. Εντάξει βέβαια. Είμαστε ακόμα μια μικρή χώρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μπορούμε να έχουμε και λόγο. Πάντως δεν ξέρω αν τα σχόλια των πολιτικών ήταν ξεσφούμαρα από πώς και να αλλά τα περισσότερα από τα ονόματα τα απέριψαν. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια ζήτηση για αυτά τα δύο ξέρω εγώ αλλά και πάλι θα το δούμε το πώς θα τεθεί τελικά. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει. Δεν το δεχόμαστε έτσι πως είναι. Πάντως πολύ, πολύ έκρηπτη η κατάσταση... στη... Γενικά στα Βαλκάνια, βαλκάνια έχει αναταραχές τώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλος. Ε, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Και θα επανέλθουμε όλοι σε άλλες. Ξέρουμε πότε θα, θα απαντήσουν οι δύο πλευρές για την πρόταση. Ε, εντάξει, η πίση. Κάτσε εκπρόσωπος όπως λέει του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κουμουτσάκος λέει καταδικάζει κάθετα οποιαδήποτε διαρροή εγγράφων ε, δηλαδή. ουσιαστικά λέει ότι ε, αυτό που βγήκε στη, στη φόρα με τον Ίμιτς ε, έπεσε το καταδικάζει, μάλλον δεν είναι σύμφωνος με τα ονόματα Κουμουτσάκος ε, Αυτό για την... Ε, που βγήκε στη φόρα, το έγγραφον Ίμιτς άκουμα τι πρόσφασης ειδήσεις ο Ρουσόπουλος είπε ότι ότι καταδικάζει το γεγονός ότι διέρευσε mm. και όταν το ρώτησαν οι είναι... δημοσιογράφοι σχετικά με το περιεχόμενο αν είναι valid ή όχι, του είπε, ξέρω εγώ, θεωρώ την ερώτηση σας Δεν το κατάλαβα αυτό. τον διέρευσε, εξής τι έγινε. Καλά, <laughs> ναι. άρχισε να το δει. Ναι, ναι, δεν είπα <laughs> ναι. επειδή είναι ο, ο πλέον κατανοητός άνθρωπος, αλλά άμα, άμα, άμα διαρρεύσει κάτι και μετά, πρέπει να τον παλώσει, πρέπει να πεις κάτι. Ε, δεν απαντάς, μην προσβάλλει η ερώτησή σου. Και με αυτήν την ιδιάζεις Και με τι την το ποιητικό γράφημα σου. Όπως θες. Ας ε. νομίζεις να σε προσβάλλει και άμα σε προσβάλλει. Δεν ήταν έκτοπος για αυτό. Τέλος πάντων. Καλά, βασικά θα το αφήσουμε λίγο ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Στο άλλο podcast θα έχουμε εξελιχθεί <laughs> Και σε στο... ναι, αν έχει γίνει κάτι ουσιώδες μπορούμε να επανέλθουμε στο άλλο podcast. Ε, να σε ρωτήσω λίγο Άγγελε, πώς πάει το blog σου. Κάμ. Έχεις ευσκεπτικό καλή, γιατί με ε, θα σου πω στοιχεία πραγματικά... Όχι θέλω ίε στοιχεία, μία γενική ιδέα πως πάει. μια γενική ιδέα Αν και Και στο περιεχόμενο τι βάζεις συνήθωςocused τον Αρθρο Δεν ε, βάζω ψηλό αστεία ε, είτε άρθρα είτε καταστάση που γίνονται το Είτε yeah. κάθε βίντεο, κάθε τραγούδιο ή κάθε άλλο αστίος που βγει τελείπα Προστήλθε η κάτι Ή τέτοιο. Γιατί σύμφωνα με... με ένα άρθρο που διάβασα προσφάσεις και έγινε ένας υψηλό χαμός ε, blog thing, ελληνικά ε, Μία, μία δημοσιογράφησε εδώ πέρα μια κυρία ξέρω εγώ Σκηρύζεται ότι οι bloggers μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, ε, οι ιερόβλης του διαδικτύου <σίλω> <σίλω> το πήταξε επειδή εγώ το πήγαν δεν είναι μπλο, κύριε το πέφτει. Είσαι ειρόδολος. Είσαι, γιατί εντάξει, <σίλω> σε μένους. Το ότι δεν έχεις δικό σου δεν Δεν ιδιότητα. Δε... Και δε... απαντάς στη δε... που γίνονται στο δικό σου μπλο, <σίλω> και, και το άλλο. Α, το πέφτει στη δεν σε κάνει... <σίλω> και έχεις το άλλο το blog Το ξέρεις. Το ματισσαλονίκη. Το οποίο και αυτό δεν έχει που είναι νομίζω ιαπωνέζικό το μοσαλάκι». το μοσαλάκι». Στο γελίο της κόρο, κάθεται δύο καβουράκια. Εντάξει, για πράγματα. Λοιπόν, λοιπόν. Εντάξει, τι γράφεις που και που, εντάξει, να το σκεπτικό της. Πέρα από την πλάκα τώρα, ας πούμε ακριβώς τι είπε. Ωραία. Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στην καθημερινή, την 7 δευτέρα του 2008 ε, η κυρία Κουναλάκη έτσι λέγεται, δεν ξέρω όνομα ωραία, αναφέρει ότι η οπτική της για τα blogs και για τους bloggers ε, είναι η εξής λέει λοιπόν ότι ε, τα blogs ε, έχουν ε, σαν πιο ενδιαφέρον στοιχείο τον τρόπο γραφής όπου είναι άμεσος και χρησιμοποιεί λογισμούς που προκύπτουν από την τεχνολογική Argo είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί κανείς τους bloggers που επενδύονται τα γραφτάζουμε μουσική υπόκρουση, βιντεάκια και links τα οποία παραπέμπουν απευθείας στο χρήσεις σε άλλες πηγές. Όσο και το στυλ γραψίματος είναι ελλειπτικό χωρίς σημεία στίξης. Μοιάζει με προφορικό λόγο και τα συναισθήματα ενίοτε περιγράφονται με σύμβολα όπως τα αδε, που είναι τα emoticons, απλά δεν το ξέρει, ε, που επιδηλώνουν χαρά και λύπη αντίστοιχα. Ωραία! Emotion icons κύριε ακούνε Λάκη like. Και συνεχίζει. Ορισμένες φορές οι blogger δεν γράφουν ε, παιδότιμα πράγματα, λειτουργούν κάπως σαν επιμελητές, επιλέγοντας αξιοπρόεξητα κείμενα και προσθέδοντας της σχόλια. Συνήθως οι άνθρωποι που τον blog, προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να συνδεθούν με όσο δυνατόν περισσότερα blogs, Για να, ε, ε, αποσκοπώντας τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Ωραία και καταλήγει ότι οι bloggers δοκιμάζουν ε, τα πάντα, σκορπούν φήμες, δι διαδίδουν ψεύδι, δημιουργούν τεχνητές ε, αντιπαραθέσεις, κατασκευάζουν ανύπαρκτα πρόσωπα και μεταδίδουν ε, τα πλέον εξωφρενικά βίντεο, διεκδικώντας υπάρξει το τίτλο των ιερόδελων του κυβερνοχώρου. Λοιπόν, λοιπόν, ε... Αυτά να προσπάθησατε από το ίδιο το... Yeah, αυτό yeah. το κατάβα του μυαλό μου, ούτε τα άλλαξα. Να... Nah. Θα θέσουμε να καταλάβουμε το σκεπτικό της ε, κυρίας αυτής μέσα από αυτό το άρθρο Κάνει μια δρυμύτατη επίθεση στους bloggers Και πιστεύω ότι το κάνει γιατί... Αυτό ακριβώς <χει> Εφημερίδες ε, Τα site των εφημερίδων και γενικά όλα αυτά έχουν αρχίσει να... Πλήκονται. Να πέφτουν Πέρα εδώ που τα λέμε, δεν έχει, σε κάποιες περιπτώσεις έχει δίκαιο στον πλέγμα Σε κάποια σημεία, σημεία. έχει δίκαιο, ναι Σε κάποια σημεία εννοώ σε κάποια όντως με blog ε, γίνεται αυτό το παίρθος που εγγραφεί Που αντιγράφουν τα άρθρα Είναι και... απλή αντιγραφή άρθρος με σκοπό Τάξη. το να κοιμήσουν Αλλά... το παίρθος του κόσμου, χωρίς το κάτι παραπάνω Αλλά αυτή η δεν βγάζει κάποιον απ' έξω Ναι, βάζει όλος ένα τσοφάλικο, είναι κύριο Αυτό, ναι, αυτό θα... είναι το λάθος η... Αυτοί που αντιγράφουν τα άρθρα, τέλος πάντων αυτοί που παίρνουν κάποιες πηγές και βγάζουν κάποια θέματα στο blog, με βάση αυτές τις πηγές, ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι bloggers, είναι από τη μία καλό γιατί μπορούν να μην, να μην είναι δημοσιογράφοι να βγάλουν ήδη το θέμα, αλλά μπορούν να γράψουν τη δικιά, να βάλουν τη δικιά τους φραγίδα και να το δουν και μία άλλη οπτική άποψη το ζήτημα. Και φυσικά μπορούν να σχολιάσουν και ήδη και οι άλλοι το θέμα αυτό, σε πιο... σε πιο... Σε ποια εφημερίδα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Σε ποια εφημερίδα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω όλο που μπορείς να στείλεις την πιστολή ή την δίκτα, αλλά και την στράψη. Συνήθως. Εγώ, όλον εγώ, να πω, αλλά... το έχω κάνει σ'καναδιογή, αυτό το λέω. Και δεν ε, δημοσιεύτηκε ποτέ ότι πήρα απάντηση, αν θα δημοσιευτεί αυτό που έπρεψη. Τώρα όσον αφορά αυτό που λέει για τα βίντεο και για τα links, εντάξει, είναι πιο... είναι ένα άλλος τρόπος γραφής. Πιο... πιο καλά τον, ε, τον νέο. Γενικά αυτό που χρησιμοποιεί το Ιντερνετ. Και όχι μόνο. Ως τυφώ blog το οποίο τέτοιο τρόπο Όχι τέτοιο περιεχόμενο. δηλαδή τα... πηγαίνεις και το είναι δηλαδή. είναι. Θα το πω. Ως τότε το βάζω που το Έχει υπογραμμισμένα γι' Αυτοί που αντιγράφουν το άρθρο και... Ακριβώς το άρθρο σίγουρα. Τους καταδικάζουν <μίσο> και εμείς. Και εμείς άρθρα από άλλα sites επειδή αυτό δεν είναι blogging. Κοίταξε το θέμα του, της αντιγραφής. Ωραία. Ε, εγώ είχα πει και παλιότερα σε άλλο podcast που κάνει την κουβέντα αυτή. Για μένα το blog πρέπει να είναι καθαρά προσωπικό. Ωραία, το είπα. Δηλαδή το News Filter για μένα δεν είναι ένα blog. Αυτό είναι, δεν εμάς, το αντιμετωπίζω σαν blog εγώ προσωπικά. Ένα, είναι ένα site το οποίο στηρίζει μια μηχανή blog αλλά μόνο και μόνο για την παρουσίαση για καν έναν λόγο και ενδεχομένως για τις ευκολίες που μας δίνει η λειτουργικότητά του. Και για τα σχόλια... ...που είναι πάει καθαρά πάει. υποκειμενικό θέμα αυτό, το θα χρησιμοποιήσεις. Αλλά δεν είναι το ύφος του... δηλαδή εγώ δεν βάζουμε πολλές φορές προσωπικό στοιχείο και προσωπική γνώμη, αλλά το άρθρο δεν πατάει πάνω εκεί, στην προσωπική γνώμη τη δική μου. Προσπαθούμε δηλαδή να γράψουμε δύο παραγράφους την είδηση, και στην τελική, εντάξει ναι, μπορεί να την είδαμε από κάπου αλλού. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να διαβάσω εγώ τις προνόμες και να έρθω να σ να σου πω, διάβασα την εφημερίδα, πάνω κάτω αυτό το πράγμα. Αν εσύ θες ακριβή ενημέρωση, θα πας να την στην εφημερίδα μετά. Οπότε αυτό λειτουργεί σαν διαφήμιση κατά τη γνώμη μου. Τώρα, το να πάρει κάποιος από το site του βήματος το άρθρο copy-paste και να το γράψει δεν είναι σωστό. Συμφωνώ. Το να πάρει ένα κομμάτι, έστω και αυτούς και να πει το πήρα από εκεί, το κομμάτι αυτό, το άρθρο, είναι σε αυτό το link. Και να γράψει από κάτω τα σχόλια του, εγώ πιστεύω αυτό, αυτό, αυτό, και, αυτό και αυτό σχολιάστε. Σε επίπεδο blog αυτό... Δεν είναι άσχημο. Αυτό, δεν είναι ε... αυτό είναι, τους πειράζει κιόλας. Ναι. Γιατί ουσιαστικά σου λέει ότι mm. μου τρώεις πελατεία. Ναι, απλά είναι αυτό που είπε και ο Άγγελος, παιδί μου τα... Βάζεις και το βιντεάκι σου, εγώ δεν μπορώ να βάλω βιντεάκι. Βάζεις και το κείμενο που έχω γράψει εγώ, μου τρώεις πελατεία. Ωραία. Ναι, απλά είναι αυτό που είπε ο Άγγελος, παιδί μου ότι... Ε... ...και εσύ... ή εσύ... δεν θυμάμαι τώρα... μπορείς να το είδες. Ότι δηλαδή το blog σου δίνει και μια δυνατότητα... Και στην τελική, εγώ αισθάνομαι ότι ο blogger,τά, κρύβεται βέβαια λίγο πίσω την ανία κάποιες φορές γιατί δεν δίνουν όλο το όνομά τους, ούτε που θα σε βρει, ενώ αυτή με πούμε, να σου μπορεί να βρει πληροφορίες για αυτό το ήδη φαντάζομαι. Αλλά δίνεις την δυνατότητα στον ακροατή που τελικά δεν χρειάζεται να ξέρει ποιος είσαι να σχολιάσει την ιδέα σου και να σου πει σε φίλε, εδώ, γράφει ζωμάρα. Αυτό, εγώ ναι. έχω διαφορετικά άψει κάθετα, όχι να βρίσει, να, να σου πει, με στοιχεία. Εγώ έχω αυτό, σου άλλο link. Πάει, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι Κάποιο το μυαλό ανοίγει αυτό διαβάζοντας είναι. διαφορετικές γνώμες και διαφορετικά, διαφορετικά λύσεις. Είσαι δημοσιογράφος ή γράφεις ρε παιδί μου πολιτικά άρθρα. Ωραία. Έρχονται 3-4 bloggers και σχολιάζω τα άρθρα σου αυτά. Ωραία. Γιατί να με το δει και σαν κριτική. Καμιά φορά θέλεις να πέρα. το δεις γιατί... Εντάξει αυτή το άρθρο έχει και σαν δουλειά... τι να σου πω. Δεν και μπορεί να πες όλα το όλα κύριο τα δημοσιογραφικά ανοίγουν blogs. Έτσι εξελίσσονται αυτά τα πράγματα. Και καθημερινή αυτό πρέπει να κάνει. Και το βήμα το έκανε κιόλας. Το βήμα ιδεών. Δηλαδή συγγνώμη τώρα γιατί αυτή η επίθεση... εντάξει άμα είναι συγκεκριμένα για αυτούς που αντιγράφουν και εγώ μόνο αντιγράφουν οκ, okay, αλλά τους βάζει όλους το δίσκο δάκρυα. Θα έπρεπε να το διαχωρίσεις κάπως κατά δηλαδή, τη γνώμη μου. Δεν, δεν ισχύει. Δηλαδή ε, συμφωνώ με τον Άγγελ δηλαδή, ότι κάποια πράγματα είναι κρεμβαλά. Δηλαδή και εγώ έχω δει blogs στα οποία ο άλλος δεν ξέρει να γράφει. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε του λείπουνε βασικές γνώσεις ε, σύνταξης. Δηλαδή. Δεν βγάζει άκρη αυτό που λέει. Χρησιμοποιεί ε, συντομογραφίες που εγώ του θεωρώ απαράδεκτος. Δηλαδή ξέρω εγώ ακόμα και τα ξενικά BRB και τέτοια ξέρω εγώ δεν μπορούσα να βάζεις στο κείμενο. Ωραία. Έτσι και άλλα τέτοια. Ή δίλαντι για δηλαδή ή τεσ για τέλος πάντων και όλα αυτά. Δεν κάνει να το γράφω σου. Εκτός αν είναι προσωπικό, δηλαδή να περιγράφεις τη μέρα σου. Εντάξει. Και πάλι δεν Ε, πάμε είναι δικός του θέμα αυτό έτσι. Ναι εντάξει. Να γράψεις με και να το στο ιδρυμα δική ή γράψεις ότι ως <ΣΠΠΠΠ> έχω πολλά παραδείγματα, μου στο που και το καιρό και το και, καιρό. Και, και, Μα με, τις άπειρες φορές τι υπάρχουν τέτοιες Τα οποία εκτός τι έχουν και μεγάλη δημοτικότητα στο κατά κάποιο τρόπο, το περις ελα Έλα, εντάξει. Έχουνε. Ένα-δύο ναι. Έχουνε, έχουνε. Μένα μου έχει δείξει άλλους και θυμάμαι πάτε πάντα το Τα οποία ναι, έχουν το καλό ότι πούμε θέματα από Οπότε, εσύ πας και βλέπουμε αυτό το blog και έχεις δημοσιευτεί από 10 παιδιες. Είναι σαν να έχεις ε, Αλλά... ένα παράθυρο των νέων κάθε μέρα, α πούμε. αυτός που δεν είναι... τουλάχιστον δεν θεωθεί το. Αν, κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη δουλειά είναι καλύτεροι aggregators. Ε, ναι, ναι. Έχει ναι. ένα, γείτε, παιδί, μονο, και aggregators, έτσι να και και τον aggregator, τον ίδιο Μα, ήταν το blog που... Εντάξει, Εκεί μπορείς να δεις από όλους τους bloggers, τι βγάλανε και εκτός αν δεν ξέρουν αν παίρνουν και από εφημερίες και τέτοια του Όχι, όχι, όχι, Αλλά, εντάξει, τώρα το να βγαίνει ο άλλος και να λέει, ξέρω να τα βάζει όλα, να τα Δεν νομίζω ότι είναι και σωστό, στην εγώ πιστεύω ότι οι εφημερίες και τα περιοδικά και όλα τα μέσα μπορούν να αποφεληθούν από τα blogs Έχει πολύ σκουπίδι αλλά μπορείς να αποφεληθείς. Καλά, δεν το σχολείς. Γιατί δεν με αγάπησε κι εμείς νομίζω κάτι παλιότερο. αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όλες αυτές, όλα αυτά τα site των εφημερίδων πρέπει να εξελιχθούν και να κάνουν δικά τους blog. πιστεύω. Να έχουν παιδί μου τρεις-τέσσερις δημοσιογράφους που να ενημερώνουν τέτοια πράγματα. Γιατί όχι. Θα μπορούσανες. Θα μπορούσανε στην ηλεκτρονική εκδοχή της εφημερίδας να επιτρέπουν σχόλια βασικά. Εγώ σε ξένες ημέρες ναι, το έχω δει. Νομίζω η Herald Tribune το κάνει. Έχει και... κάτι από το άρθρο και μπορείς να σχολιάσεις. Και σκέψεις ότι μπορεί να προσφέρουν και δουλειά σε άτομα τα οποία δεν εργάζονται σε άλλα blogs ή έχουν δικά τους και... Μα έχω την ένση ότι κάποιοι bloggers ε, από τους πρώτους που το κάνανε σοβαρά σαν δημοσιογραφεία ε, έχουν βρει δουλειά από αυτόν τον τρόπο σε εφημερίες Άντως είναι ναι, μια πραγματικότητα και να συμβα... συμβαδίσουν με αυτή να και όχι να την ισοπεδώνουν για λόγους καθαρά ε, όχι προσωπικούς, δηλαδή προσωπικούς αλλά με λάθος τρόπο τουλάχιστον ε, Είναι... Ναι, το είδε σαν α, θέμα κάστρες. Ναι, εδώ πέρα, Άγγελος βρήκε το άρθρο που, που είχε γράψει παλιότερα, για τα blogs και την κακή πλευρά του, ας το πούμε. Αν θες πέσε 1, 2, 3, αν θυμάσαι. Ε, Δεν θυμάμαι πώς πέσε, γίνει εκεί, τι κουβέντω από κάτω. Ε, στο σχόλιο. Θυμάμαι πλάτη γι' αυτό να φέρω, ότι η απλή αντιγραφή από άλλα τέτοια, είτε από άλλα blogs, είτε από εφημείδεις, τίπου οτιδήποτε, τι μπορείς είναι. να... Την προσφορά κάτι μιας ουσίας κάτι παραπάνω από το πρωτότυπο άρθρο. Την απλή διαρροφή και εγώ την καταδικάζω πάντως. Αν διαρροφή όχι απέναντι να το κοπείς, αλλά το θέμα το παίρνω συνέχεια από εκείνο τα αφαινίσω. Λοιπόν. Ε, ναι εντάξει υπάρχει και άλλη κατηγορία, αυτό που βλέπουν π.χ. είναι τεχνολογικά blogs ενδεχομένως, βλέπουν τρία sites συγκεκριμένα, ή τρία βλέπουμε. άλλα blogs mm -hmm. και εκεί αυτό μπορεί να συμβεί ξένα και μεταφράζουν. Εντάξει ενδεχομένως να πάεις κάποια άρθρα. Okay, Οκ, και τα τρία συγκεκριμένα, παίρνω κάθε μέρα ένα. Οπότε έχω τρία άρθρα γιατί στην τελική όλους γίνεται subscriber στο άλλο blog και το διαβάζει απευθείας. Εκτός αν δεν ξέρει αγγλικά οπότε δηλαδή τη τις δικείους μετάφραση που μπορεί να είναι και λάθος. Έτσι. Αλλά ναι αξιέγω πιστεύω ότι, ότι αυτό που πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι είναι να προσπαθήσουν να υποφεληθούν από αυτό. Δηλαδή αυτό που λέει αν δεν μπορείς να τον νικήσεις πάρ' το με το μέρος σου. Γιατί το internet είναι αχανές. Και έχει δείξει κατά καιρούς ότι δεν αει σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή ε, όπως με την πειρατεία. Όλοι λένε θα την καταπολεμήσουμε, θα την κάνουμε την ώρα είναι λάθος. Κανείς δεν μπορεί να σου βάλει χέρι όμως, πραγματικό. Κλείνεις ένα, ανοίγουν πέντε. Έτσι και τα βλκς. Τα Όταν εγώ μπορώ να έχω δέκα βλκς μου, μου, μπορώ να βγάλω... ναι, έχω δέκα διαφορετικά ονόματα, ένα απλό παράδειγμα. Και να βγάλω δέκα διαφορετικά άρθρα που να αυτήν εδώ. Και κατευθείαν ε, ε, εγώ μαζί της. Αλλά τι, τι συμβαίνει, αυτή ε, έχει μία πένα να γράφει. και εγώ έχω 10 μόνο εγώ. Λέω και σε σένα, και στον Άγγελο άλλες πέντε και ξαφνικά έχει παντού άρθρα για αυτήν. όπως έγινε με το θέμα του blog μου, όπως έγινε με το θέμα της αμαλίας που το θέμα της αμαλίας να πω από το φακελάκι την κοπέλα που πέθανε ξέρω εγώ και έλβγαζε για κομπίνες ιατρικές πρώτα το βγάλανε όλα τα blogs και μετά το βγάλανε στις ειδήσεις το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και εκεί ανέφεραν ότι το είδαμε από τα blogs γιατί όλα τα πλώματα βάζουν ένα θέμα για την αμαλία. Το πιο απλό που μπορούν να κάνουν αυτές οι εφημερίδες και το έχεις πει και εσύ, είναι βάλτε σχόλια στα άρθρα σας. Γιατί δεν το κάνετε αυτό και δεν το θέλετε. Γιατί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Αν το κάνουν αυτό... Γιατί είναι επώνυμοι και... Ήδη είναι όμως αυτό. Πρέπει να... Ξεκινάεις χρόνο για Να ξοδεύεις χρόνο. Σιγά τώρα για σιγά. Μπει ένα άτομο να σου Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ας το ξοδεύει χρόνο όπως λες και εργατικό δυναμικό για να το τι κακό έχει αυτό, θα βρήκε με λίγος ακόμα ο κόσμος δουλειά Συγγνώμη, δεν μπορούν τη να τη βάλουν νίκη, ας πούμε και ένα προγραμματάκι πρέπει. να κόβει τα σχόλια που βρίζουν, ναι Εντάξει, αυτά ναι, αλλά... Μου δες και να άσχε το που δεν βρίζει, να έχει πιστεύω, το θέμα πιστεύω δεν, το θέμα δεν είναι και το πρόβλημα Να λέγω, άλλο είσαι πιλιά πολύ καλή ημέρα, καλά που έχει άδρας, πώς αυτό πει να κοπεί? Ε, κοιτάξτε τώρα ναι, δεν, μιλάμε, ναι. δεν μιλάμε για τα αλλιάκρες καταστάσεις τώρα. Μιλάμε για... Ε, κοίταξε να ίσφανί, δεις. μια επιπλέον δουλειά η οποία δεν είναι παρόντι ε, ότι ε, θα ε, μπορούν ε, να την το... κάνουν και θα... και ε, ό,τι θέλουν. Εγώ σε αυτό το σημείο πάντως συμφωνώ με τον Χρήστο ότι αν θες να λες ότι εμένα με ενοχλεί το blog γιατί αντιγράφει τη δουλειά μου όχι απαραίτητας σε αλλά κάνει αυτό που κάνω εγώ με λάθο τρόπο κάνεις εσύ αυτό που κάνει το blog σωστά και να μην μπορεί μετά να σου πει τίποτα. Διότι αν κάποιος μπορούσε να, να, να σχολιάσει το άρθρο εκεί που το βρίσκει, δεν θα χρειάζεται να πάω να διαβάσεις το blog. Συν το γεγονός ότι οι εφημερίδες, οι ηλεκτρονικές τουλάχιστον, πιστεύω κατηγορώ θα να πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Άρα τα βγάζεις τα λεφτά έτσι που δίνεις στον άλλον για να συντηρεί το site. σκέψω ότι εμείς λέγαμε να βάλουμε AdSense για να βγάλουμε τα χύψη λεφτά που θέλουμε για να συντηρήσουμε το site ε, με μια επισκεψιμότητα μέτρια που έχουμε για, για ελληνικό blog. Η εφημερίδα και διαβάζει πόσους κόσμους, ξέρω εγώ ε, α βάλει πέντε διεφημίσεις keep παραπάνω keep τελείωσε Είπτω το NGR, έχει blog. Μόνο του Πολλά έχουνε Πολλά έχουν. Και το Pathfinder στη τελική, που είναι κοινότητα από bloggers αυτό το πράγμα κάνει, δηλαδή έχω διάπειρα άρθρα του, του ίδιου του Pathfinder, όχι blogger αυτού να είναι από εφημερίδες Παρμένα και πάτε έχουμε απορία τι κάνουμε με το license αυτό γιατί είναι και η επιχείρηση Λέβαια ε, θα πάει στην γάψη και ποιοι δεν ξέρ ε, να Εγώ σχεδόμαστε μια φορά, αν, αν ε, θέλετε κι εσείς, να ψάξουμε να οργανώσουμε μια κουβέντα, ίσως και με κάποιον ειδικό, πάνω στο... Φίσχυρ. Το έχω αλλά το ξαναθέτω τώρα, αν μπορεί να γίνει, πες, για το <σχυρ>. τι είναι νόμιμο και τι όχι να αντιγράφεις και με ποιο τρόπο. Ε, πότε είσαι κατοχυρωμένος, σε, σύμφωνα με τις ε, άδειες που υπάρχουν, ε, ε, πώς λέγεται... Ε, αυτή που έχουμε εμείς. Common, ne, common creative license. Common. Creative Common License και κάποιες άλλες που έχουν δημιουργηθεί. Mm -hmm. Θα το ξαναδώ. Μπορείς να πάρει στο NGR σε ένα άρθρο να δει την άδεια που έχει το NGR. Και να διαβάσει μετά την άδεια που έχει. Θα το yeah. ξαναδώ και ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιον ειδικό αν μπορεί να έρθει να μιλήσει μαζί μας σε κάποιο επόμενο podcast. Α, μέχρι τότε. Γεια σας. <laughs> <laughs> <laughs> Τελείωσε. Όχι εντάξει. <laughs> Πλάκα. <laughs> και τώρα μικρά αλλά ενδιαφέροντα νέα σε τίτλους. Ε, Φίμε φέρνουν ε, την Microsoft και το Xbox 360 ε, πολύ κοντά στο στην νέα τεχνολογία του, της Sony και το Blu-ray μάλιστα λένε ότι θα βγει μια εξωτερική συσκευή Blu-ray που θα συνδέεται με την ε, πιχνιδομηχανή. Ε, αυτές οι φήμες ε, οργίαυσαν ουσιαστικά μετά την ε, ανακοίνωση της στο να σταματήσει την παραγωγή προϊόντων HD DVD. Ουσιαστικά το HD έχει πεθάνει πια. Μέσα στο Μάρτιο θα έχουμε τη νέα έκδοση του WordPress. WordPress λοιπόν 2,5. Open Coffee στη Θεσσαλονίκη για ακόμα μία φορά στο καφέ de l'Arte στις 26 Δευτέρου, 7 η ώρα. Αλλαγή του τριψήφιου αριθμού του οτέ για την ώρα, το 141 αλλάζει σε 14844. Το ξαναλέω, το 141 αλλάζει σε 14844. Και μπορείς να δούμε τις προτάσεις του Newscast για αυτές τις δύο εβδομάδες. Ε, θα αρχίσουμε με την ε, μουσική κομμοδία ε, Σε αγαπώς το λατρεύω χωρίζουμε που επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη γιατί νομίζω ότι την είχαμε φιλοξενήσει και παλαιότερα ε, μετά από 2 χρόνια επιτυχίας στην Αθήνα. Ε, θα φιλοξενείτε στο θέατρο Εγνατία ε, και θα γίνονται παραστάσεις κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9.30 Σάββατο Κυριακή στις 6.30 και 9.30 ε, Τη μέση είναι ε, γενική είσοδος 23 ευρώ φυτικό μαθητικό 17 ευρώ Από την παραστάσταση κοινό από τις 8 Φεβρουαρίου Επίσης ε, ε, επιστρέφει και το Σεσφάλιο Δολοφόμιους Σε Τσαρομίκη Εξτρέμιο θέατρο Εκεί που ήταν, στο Radio City Στο Radio City από 29 Φεβρουαρίου 28 28, 28. Και αυτό 28 ναι είναι η αυτό εδώ όχι. Αυτό ναι, λοιπόν, είναι το 8. Ναι, τον ήθελεทรσαγέ 28 και το σας αγόρασα τη να τη τηλεφωνώσω. Ερεπίσης, ε ε ε το που θα γίνει στο Μήλο από το ρευτερικό σταθμό Πανόραμα 984 στις 28 Φεβρουαρίου ε, με αρκετό, αρκετά μεγάλο πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε mm -hmm. τους γνωστούς για τελείως διαπάτη. δεν χρειάζεται να πας κανένας πεις. Βραζιλιάς φορέφτες πιστώνουν για τελείως. Βραζιλιάς φορέφτες, ναι. Φάιρ Σόου. Λέω του Firestarter. Καπούα Για όσους ήταν και στο δίκτυο και άρεσε. Latin και Disco DJ sets, Motherfuckers, <laughs> <laughs> <laughs> e, Money Money Coordinated, Evergreen <laughs> <laughs> και Coordinadas. <άλλοι. laughs> <laughs> και πολλοί άλλοι. <laughs> και <πολύ> άλλοι. <laughs> Γιατί, άλλο δεν το αρέσει. Ενδεικτικά στο Skype Analytics, το μεγαλύτερο της ύχνης μας στην πόλη, <laughs> <laughs> <laughs> μόνο στο Μήλο της 25ης 28ης Φεβρουαρίου. Ε, και αν ε, ακούτε παράδειγμα 14 έχετε τη δυνατότητα να και προσκλήσεις. Ωραία. Να πούμε για ένα ακόμα καλλιτεχνικό γεγονός, το οποίο πείτε, θα... ε, γίνεται στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου. Όπως έγραψα και σε ένα θέμα στην Misfilter, έχονται οι Nightwish. Δεν γράφουμε μόνο στην είναι <laughs> Εδώ πέρα με δουλεύουν τα παιδεία. Η Nightwars λοιπόν, μας είμαι άλλα συγκροτήματα έρχονται στην Αθήνα και θα τραγουδήσουν στα Ολυμπιακά Ακίνητα Πάρα στο πόσο που θα πάει θα τραγουδήσουν, η συναυλία θα γίνει στα Ολυμπιακά Ακίνητα Στο χώρο της Στο χώρο της Κρυφασκίας, δεν ξέρω που είναι αυτοπία, οι Αθηναίοι γνωρίζετε. Λοιπόν, να πούμε για κάποια άλλα συγκροτήματα τα οποία θα έρθουν μαζί Είναι η Nevermore Η Sodom, αυτά δίνουν πολύ γνωστά συγκροτήματα Και η Annihilator και ένα ελληνικό συγκρότημα μάλλον που αναφέρονται ως ανώριμοι. Δεν ξέρω το δεν είναι αυτό. Δεν τους ξέρω αυτούς. Τι είναι αυτοί που βγάζουν τις καφρίλες, όπως οι καφρίλιον, όπως και κάτι άλλο, όπως το προκάνω η καρχαρία. Ήδη είναι όλοι αυτοί. Σοβαρά. Ναι, οι ανώριμοι είναι που βγάλανε το δισκύριο του λιωμένου παγωτού. Αν δεν κάνω λάθος. Τι ξέρω πάντως είναι που. Το βγάλανε για ό,τι χαλασμένο. Είναι πολύ ανώριμοι. Α, είχα διαβάσει ένα ιατρικό θέμα για γιαούρτι το βάλω έστως. Πολύ, Καλά, αυτά είναι τα events τα που μπορείτε να παρακολουθήσετε για αυτή τη φορά. Πάντως να πω για τους Ναΐους ότι άκουσα τον νέο τους και αξίζει να πάτε να τους δείτε, είναι αρκετά καλός, ασχέτως αν έχουν αλλάξει τραγουδίστρια. <laughs> και <laughs> επίσης η προηγούμενη τραγουδίστρια έχει βγάλει όλο το και αυτό είναι αρκετά καλό, μπορείτε να το κατεβάσετε. <laughs> το το είναι καλό, μπορώ να πω και εγώ. Ε, επίσης, Υπάρχει ένα αφανατικό κοινότησι τάρια ψηφίσεις μου Θα την κόψω γιατί μόνο τάρια ψηφίσεις Επιλογικό δεν δεν είναι Ακούστε και πείτε Τι είναι τελειώσαι Λίγο Εγώ δεν μιλάω Συνέχεια εγώ το Δεν μιλάμε δεν μιλάει ή θα μιλήσεις Κάνω περιγγές άλλους να μιλήσει ή πει για επιστημονικό θέμα Κάνω περιέγιέ είχε υποστηρίξει και ε. την κυνήγιζε την του μα ή τρομησία. Ήμουν το 27ο επεισόδιο του NewCast έφτιασε στου πράσινα γιατί αξίω έφτιαχνε η Σίω στο τέλο του. Το... <σχ> του. Αν καστικά θα payment άλλε δύο εβδομάδε μέχρι να ακούσει το 28 και άλλα 4 λεπτά μέσα ομάδε για να βγει πάνω από πηγούμε χρόνος. τα σου είχε. Δεν είπαμε νέα σήμερα, ξέρετε. Δικά μας. Εγώ το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. <laughs> εγώ <ούτε> δεν το ξέρω. Θα είσαι κάνεις παίγια. εγώ δεν έχεις φοβάμαι Δεν λέω ούτε ναι ούτε... Ξέρως κανένα και δεν λέει που τι Αλλά έχει πει περισσότερα προς εμάς. Σωστά. Τώρα από τη στιγμή που είπε τι δεν λέει. Τις για να... Εντάξει μην χωρίς παιδί μου. Εγώ τι... <laughs> τα πω εγώ, εγώ μάλλον τι, επίσης θα προτείνω την ορκομοσία με την καλύψη μου φίλτρα και να γύρει με τα χέρια Εντάξει. Την Εγώ την καλύψω όμως, γιατί... Κάτι θα γίνει. Οκ. δεν νέο. κανένα δεν έχεις Δύο Βγάλεις άρθρο για τον house. Αυτή είναι ευθεία έτσι. Αυτή είναι <laughs> θα βγάλω άρθρο για το Χάους, ε, αλλά επειδή τελείωσε η την σεζόν, Τιλείωση. θα βγάλω ένα γενικότερο άρθρο εντάξει. που θα αναφέρει την ίσια. Έχεις και τις 4 σεζόν. Ναι. Είσαι πά πολύ καλός. Έχεις μάθει yeah. τα... Εδώ έκατσα και, είδα... ε, ε, έκατσα και είδα 7 σεζόν, full, από Glimmer Girls συνεχόμενες. Εντάξει, Το Χάους δεν θα βγάλω. ένα γενικότερο άρθρο, ε, γιατί εντάξει υπήρχε αίτηση από αναγνώστη Παύλα Κροα που mm. εντάξει οφείλουμε να... να ακούσουμε τις εκτιμήσεις να τα Να ανταποκριθούμε. Έτσι. Okay. Ε, και εντάξει λογικά άμα είναι από την επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσει... ...και έχουμε ε, τα ψάρια. <laughs> ε, πούμε... Ναι. <laughs> κάτω από το βυθό. <laughs> κάτω από το βυθό είναι το τις τίποτες θα γιογραφείς. Γιατί η είναι ο πάτος. Δηλαδή πρέπει να πας κάτω από εκεί μετά είναι για οι νικηγόνες. Ε, βυθός ήταν ο πάτος. <laughs> Είναι το επίπεδο του νερού πάνω από το πυθμένα. Είναι ο βυθός. Όταν το κάνεις κάτω από το βυθό πρέπει να είσαι μέσα στο χώμα. Είχαμε πάλι ένα φυσικό που έβαζε που έβαζε τα είσαι Την το Εκείνο με το... είχαμε κάνει την ιστορία ιστορία, Με τη του καλαμπόκα. Τι αυτό γιατί... εντάξει ε, είναι artifact αυτό το πράγμα. Με δηλεί, εικόνες από το clip το το art του wall. Με εικόνες από το clip art του wall θα το είχαμε κάνει πρώτη μονασία ο Δευτέρα. Όχι. Δευτέρα είναι Για ένα καθηγητή φυσικό. Αν δεν είμαστε, το πήγαιναν, δεν ήμουν τότε. Δε Σαν πάντα ευχαριστούμε. Σαν πάντα ευχαριστούμε. Καλά. Εικοσιτό. Έτσι δεν έκανε <φύγη> σε παγίδα. Λοιπόν, αυτό ήταν το 27ο επεισόδιο του Newscast από την ομάδα News Filter από τον Απόστολο τον Άγγελο και τον Χρήστο Γεια σας Γεια σας Γεια σας Οπα οπα Τι, τι. Οπα, οπα οπα οπα Ε, ξέρω το τέλος του Lost Πώς σας φάνηκε Κόφτο